τα παιδιά της Πιάτσας. Για βάζει ο Γιάννης Μουσικέ Μουσικέστης Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου Άσος Μακασχέτας. Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθείου για το τρίτο πρόγραμμα. <μήλια> τα μαργαριτάρια <μήλια> <μήλια> Κόψε μάπες γύρω σου να πούμε και κράτα τεμπεσίρι πόσα είναι τα κορόιδα και πόσα είναι τα γεράκια σε τούτη την κοινωνία κύριε. Τόσο έτσι αλφαδιαστήκανε Άλλος να γεννιέται ακονισμένος κι άλλος κοντραπλάκες Και να μην ξεχωλάει από νιόνιος μέχρι δεύτερη παρουσία Ο φίλος ο Σέσης τώρα Αετός Νιχάτος Το παιδάκι με ναυτικό φυλάδιο Ήτουνε μπάρκο σε φορτηγό τη χρόνια έντεκο Έκανε το λοιπόν το Παϊκελατζίδικος όλες τις θάλασσες Μπουένος Άιρες, Κάρντιφ, Ιωκοχάμα, Βανκού Melbourne, Βαλπαράιζο και Βάλε vale Μασό Την κατάπινε την αρμυρή ωραία και καλά Κονόμαγε κάτι μικρά κοντραμπάντα με μεταξωτά και μυρωδιές Κάτι γιαπωνέζικα τραζιστοράκια και όλο τέτοια Έξω από το μισθό, 32 κινέες το μήνα Έβγαζε και τα στραβά του αλλά τρουποχέρις τη γέμιζε την κάλτσα Τάλιρο δεν έριχνε στο τυρί Όλα του τα μασάγανε τα γλέτια και τα πιωτά του Και κάτι μαριχουανά για της τα Τάδινε χωρίς κοτούρα και γαζουνε τα στόρνια με το χαμόγελο Καθώς έπεσε και σε στόρνια Έπεσε και σε φουσκοθαλασσές μεγάλες Έπεσε και σε ανάποδες Όσο έχει τούτος ο βίος ο πια σ' όλε τις γωνιές ο λιμάνιο. Και επειδή ο φίλο τώρα έλαχε ευγενής παιδί δεν πήγαινε ποτέ στου με άδεια χέρια να δει κοπέλα όλο και κάτι της βάσταγε μόνο που την είχε στρώσει φίνα και ωραία με τα ρεγάλα ούτω πως και δώσε βάση να δεις τι θα πει εξυπνάκιας Έβγαινε να πούμε στο ενός Άιρες κι είχε μια αλανιάρα την Ινέζ να δουλεύει σε ένα παλιό μάγαζο αβεντήταντι εντάξει Πάγαινε πει ο φίλο. Είχα μίγια. Λούθτελ νοικοραθών. Τα πίνανε από μπύρα μέχρι ματέ. Τον πάγαινε για τα περαιτέρω στο σπίτι τη. Ωραία. Έβγαζε ο φίλο ένα δεματάκι. Σου φέρα και τούτο από τη Γαλλία. Μουρλενόταν η Νέζ. Για τύρα που με θυμάται ο ήχο, τον τρέλαινε στο περιποιητικό. Μια μέρα, δύο μέρε, ήταν να έκοβε τι έχει για κλέψιμο η μυστήρια. Να πούμε μια βεντάγια, μια μαντίλια, μια χτένα καλή. Στη ζούλα την έκανε αχτάρμα. <ΣΣΣΣ> την έκρυβε στο καράβι, έφτανε τώρα στην Αμβέρσα. Με το ελευθέρα τσίφ στην πλάμ, μοντρεζόρ. Κλάμα, κακό, θεατρίνος ο κερατάς Άντε το ίδιο βιολί, γλέντι, έρωτα Και πάνω στο ξεμονάχιασμα Της έβγαζε την κλεμμένη μαντίλια. Κοίτα τη σου από την Αργεντίνα, Η Μπλάνς έπεφτε στη βαριά συγκίνηση Α, με Και το πίστευε ότι τη στον ωκεανό του Τρίχες Πριν ξαναφύγει κι αλάριζε τι έχει Κανα μπουκαλάκι μυρωδιά, καμιά κάλτσα τέτοια. Το κρυβε ωραία και μετά το πήγαινε στην η Γιωκοχάμα. Το οποίο δηλαδή έκανε τη δουλειά του ο φίλο και καταντήσαν οι γυναίκε των πόρτων να αλλάζουν δώρα μεταξύ τους χωρίς να γνωρίζονται. Αυτά με το φίλιο Και από την άλλη μεριά μένει φουνταριστό ο Μπερέα ο αντίοχο του κεράσογλου. Άλλη φτιάξη παιδί αυτό και πολύ κορόιτο να πούμε. Καθώς ο πατέρας του στέλιος κεράσογλου του λαζάρου ήτουνε μάγκας από τους βαριούς και φτιάχτης μεγάλους, από την κερασούντα το έφερε το τομάρι του, γνώστης περί τα Χασίσα και τα Πονηρά, μπης να κάνει πέντε ζημιές, τις δυο με φόνο, θεριό καρδιά, μπήκε στο και τους έφερε καπάκι. Πήρε το λοιπόν στα χέρια του μεγάλες δουλειές, μαύρες, παιχνίδια, γυναίκες και έκανε λεφτά με τη σέσουλα. Αλλά ήρθε ο καιρό, αλλά το πιπέδιας εκεί σύγχασε. Παντρεύτηκε μια κυρά, καλό σπίτι, έγινε νοικοκύρης, το ρίξε στο ήσυχο, τόκιζε με 200% και φουμάριζε ένα αργελεδάκι στον καφενέ. Με το που γεννήθηκε ο Αντίοκος, το πήρε πια καμάρι ο μπαμπάς του Στέλιος και να πούμε έγινε κουτό μπαμπάς, να κουβαλάει τη φωτογραφία του μαγκάκου στο πορτοφόλι. Μάλιστα τέτοια πράγματα. Ποιο ήπουνε τώρα πια. Καλός κόσμος, ήθελε το παιδί να πάρει μια αναθροφή, να γίνει κύριος. Ξεκίνησε να γεννεί κύριος και τον κατάντησε κορόιδο. Το αγόρι να ξέρετε μάγκες μου ένα πράμα το θρέφει, το πεζοδρόμιο. Αγόρι που κάθεται σπίτι και μασάει μπουτίρα τα έτοιμα και τέτοια σαχλά. γένεται μαντάρα και ένα στις 20 χιλιάδες να βγει της αμφιστής. Όλα τα άλλα, κλαφτα και πέφτουνε στη σκάφη με τη λάσπη του μούστου, και δεν κάνουνε μήτε ένα σπάνο δοντογλυφίδες μεταχειρισμένες. Αυτά. Και εκεί πάνω έπεσε και ο μικρός ο Αντίοχος. Γαλλικό, ζεπερδούμα πλούμτα λεγιαρντέντε ματάντε, κουμπούρα στα μαθήματα, κουμπούρα συγκενωνία, δεν έκανε μήτε για ζήτο. Το οποίο έτσι και τάκλησε ως τέλος, έτρωγε ένα σωρό τουρσιάνα ντομπάρι και παθεδισίπελας, βρέθηκε 22 χρονό το μουσκάρι του, και με πάνω από πέντε εκατομμύρια στο κληρό του. Βγήκε το λοιπόν το παιδί ασημένια τσέπη, τον διπλάρωσαν σαν οι πονηροί. Να κάνουμε μια επιχείρηση με μπαμπάκια, να κάνουμε μια δουλειά με κινηματόγραφα, να κάνουμε ταινία, μάλιστα. Μέχρι ταινία κύριε, του φάγανε τα κοκαλάκια και τις γιάντες. Στα 26 του λελές με παπιών είχε δεν είχε πεντακόσα χιλιάρικα και πάει η μαμά του από δυστύχημα σε αυτοκίνητο έμεινε σκουλίκι. Κατέβηκε το λοιπόν στου παλιούς φίλους του γέρου του και έπεσε στο ψηλοτάρι. Φράγκο φράγκο του ξεκολάγανε και τα ρέστα και όταν αντάμωσε με το φίλιο ταχετρακόσα το όλο. Ο φίλιος λόγω που κάνε μια μουτζούρα με τον δεύτερο πήρε κάτι λίγα και έμεινε ξέμπαρκος του Ξαβερίου. Χρόνια είχε να ξαναγυρίσει Περέα, Περαία Ώσπου να κόψει τα κόζα έφαγε τα ολίγα Κι ήταν στεγνός, δαμάσκη Έφερνε το λοιπόν γυροβολιά το πεζοδρόμιο Όποιος γυρίζει μυρίζει Να βρει άκρη στο κουβάρι του Κι όλος τυχαίως πέφτει απάνω στον αντίοχο Μαγκάκι καλό τώρα Έκοψε τα τετραγωνικά και είδε ότι κάτι υπάρχει για μάσημα Αλλά δεν έδειξε τίποτα Πίανε παρέα σε ένα καμπαρέ, βράδυ ήταν και ο φίλο δεν τον άφηνε να χαλάσει. Κουκουνάρισε ρε, γιατί που θα φάμε λεφτά με τι κουλάφε, βάστα τα μπαμπάκι σου. Αμαρτία είναι να τα τρώνε οι Και έκανε πέρα και τον μεσάζον το ράφτι που έφερνε βόλ πλανέτων αντίοχο να το ρίξει. Άσε κουμαράκι, δεν είναι για μα ο μεζέ. Τον εκτίμησε ο αντίοχος Τώρα που του παίρνει τα πάρτια και του κοιτάει στο συφέρο Σου λέει καλό παιδάκι το παιδάκι Γίνανε φίλοι Τον πήρε σπίτι του Άνοιξε το ψυγείο Τα ήπιανε, φάγανε Του άνοιξε την καρδιά του Εγώ είχα πολλά λεφτά Αλλά του είπε την ιστορία του Τον πήρε το κλάμα το φίλιο Έτσι είναι ο κόσμος δραγόρη Άτιμη κενονία και ψεύτρα Κοιμήθηκε στο τηβάνι ο φίλιος και πριν τον πάρει ο ύπνος συλλογιζόταν ο αντίοχος Να που έπεσα σε άνθρωπο τίμιο και θα έχω τώρα ένα φίλο Από την άλλη μεριά έκανε τα ζύγια του ο Εγώ θέλω κανένα 150 χιλιάρικα να φύγω όξο Έχω φίλους στο Βανκούβερ να πάω να τη γαζώσω Άκου τώρα δουλειά που του πέρασε του παγάζ από την κλάδα Με το τελευταίο ταξίδι στη Ιαπωνία είχε χτυπήσει από μια μικρή με κοφτά μάτια, καουράγκο τη λέγανε, ένα κολλέ από εκείνα τα μαργαριτάρια, τα μισοψεύτικα, μισοαληθινά, που τα έχουν οι Ιαπωνέζοι και τα καλλιεργούνε, μέσα σε στρίδια. Μεγάλη αξία δεν είχε το πράμα άντε να είχε τρακόσα δολάρια όλο μαζί. Το έφερε το λοιπόν μέσα στο σάκο του και κοίταζε να το σκοτώσει σε τιμή ευκαιρία, αλλά δεν το σκότωσε, τούμινε και το καμάρον. Με τον αντίοχο σκέφτηκε πρώτα να του το φουσκώσει για αληθινό Αλλά σου λέει, έχεις έχει φτιάξει, δεν γίνεται. Έκοψε το λοιπόν το μυαλό του και έφτιαξε το σχέδιο μεγάλο και ωραίο Πρώτα πρώτα τον κάθισε, σε να του λέει παραμύθια περί μαργαριτάρια Δηλαδή αδερφάκι μου, είναι και από την Κεϊλάνη, κάτι νησιά Λακαντούνα τα λένε Είχαμε πάθει αβαρία μια βολά και καθίσαμε σένα σάρωτο όνομα και τα είδα από κοντά όλα. Ο αντίοχο, τώρα που από παιδάκι είχε αναθραφεί με τα παραμύθια, άκουγε κι άνοιγε το στόμα. Το λοιπόν, ε, Ναι, είδα το λοιπόν αδερφάκι πώ ψαρεύουν τα μαργαριτάρια οι Ινδιάνοι. Έχουν μια βάρκα μεγάλη, σαν τη δικιά μα τη μάνα, στα γρηγρή να πούμε, και ο κουμανταδόρος νοικιάζει δέκα είκοσι βουτιχτάδε είσα που φοράνε ένα κουρέλι εδώ μπροστά συντροπή του. Το μαχαίρι ζώνη και να δίχτυ στο χέρι Ανοίγουνται σε κάτι περάσματα σαν νησιά Τα ξέρουν μόνο οι κουμανταδόροι Βράχια και ξεραίλα, Πυρετή και στέρηση Τα νησιά που σου λέω η Λακαντούνα Είναι και τρεις τόσα πολλά Και οι Ινδίοι άλλοι δουλειά δεν ξέρουνε να κάνουνε Βουτυχτάδε γίνονται όλοι Για λέγε, δώσε βάση μούτανε τώρα καθένας με το δίχτυ του, τριάντα, σαράντα φορές την ημέρα. Βαθιά αντέχουν, σκυλιά σου λέω. Πάνε κάτω και ξεκολλάνε τα στρίδια. Γεμίζουνε το δίχτυ τους, μετά ανεβαίνουνε με ένα σκηνή και το δίνουνε στο αφεντικό. Καμιά βολά πετάνε αίμα από τα αυτιά. Πάνε σκάνε ή τους μεζευιάζουνε οι κάρχαροι. Έχει κάτι κάρχαρους γαλάζους που κάνει μια χαψά πεντενοματέους. Όσοι γυρίζουν και φέρνουνε στρίδια τα ανοίγουνε άλλα σκλαβάκια Και λαχαίνει τώρα να βρούνε μέσα μαργαριτάρι Ψιλοτάρια είναι τα περισσότερα αλλά πέφτουνε και κάτι λαχεία Κάτι φουντούκια που τα πουλάει ο κουμανταδόρος ο Κολόμπο και γίνεται πλούσιος Είδα δηλαδή εγώ μαργαριτάρι να πουλιέται 30.000 δολάρια Σόπα, με τι σε γελάω γένεται κι άλλο Βλαχαίνει ο βουτιχτής να ανοίξει στον πάτο στρίδι και να βρει μέσα πράμπα. Το κρύβει το λοιπόν στα βράχια για να μην τον ψάξουν απάνω και τον καθαρίσουνε, και άμα τελειώσει η δουλειά του, γυρίζει με σκούνα και βουτάει και το παίρνει για την πάρτη του. Εγώ που με βλέπεις έφαγα ένα μεγάλο ίσα με μοσκοκάριδο, και το πούλησα στο Μοντεβιντέο πέντε χιλιάδες. Και όποιος τη βολέψει έτσι, αγοράζει δικιά του σκούνα και γίνεται αφεντικό. Γιατί ξέρεις τι παίρνουν οι δυο-τρεις ρουπίε τη μέρα και κάμποσες φούχτες φαρίνα να φάνε τα ψάρια τους. «Πες, πες, όλο τέτοια που δεν είναι και ψέματα», πολύ τα εκτίμησε τα μαργαριτάρια ο Αντίοχος, και ο φίλος σταμάτησε τα παραμύθια και πιάνε άλλα διάφορα. Καλά περνάγανε το λοιπόν και περάσανε έτσι μήν οι δυο. Έξω τώρα κατά πέραμα μεριά ήτουνε η Νίτσα, που είχε ένα μαγαζί το. Η Νίτσα, Ελένη το όνομα, δεν τη γάζωνε καλά καθώς oh, τα μεγάλα μαγαζά της κάνανε ζημιέ και δεν την αφήνανε να σταθεί. Ο γομενός τη Ιωνίσης είχε πέσει στο σίδερο λόγω κάτι αμαρτήματα, μόνο του το γυναικάκι πώς να κουμαντάρει. Όλα τα πατήρια κολατσίζανε και όλο στο πέφτανε. Ο φίλος λόγω παλιά σχέση την ήξερε τη Νίτσα και με το ξέμπαρκό του πήγε να τη κάνει βίζιτο. Πώς θα κοζά στο χάλι Δεν Δεν Του είπε και ότι άμα βρει το πουλάει η Νίτσα Το όδεσε ο φίλιος είπε χαίρεται και έφυγε Τώρα όμως με τούτη την ιστορία του αντίουχου Δούλεψε το μυαλό του ακόνη Πήγε τη βρήκε Το δίνει στο μαγαζί Ναι αμέ Πόσα τα πρήκια Έτσι και βρω τριάντα Μου το μείνησε και ο Διονύσης Απ' τις αγροτικές τήριλθος Ρε σινίτσα, Κάνει ο φίλο. Άμα το δω εγώ με 60 με δουλεύεις. Όχι λέω. Άμα σου δω κο 60 και το πουλήσω 200 έχω τα στα δικά μου. Τάχεις. σπαθί, σπαθί. Εντάξει. Έφυγε ο φίλος και άρχισε να τη γαζώνει πως πάνε στον Καναδά. Είχε τους φιλαράκους του. Έμαθε να μπαρκάρει από τη Βρέστη με ένα ποστάλι που έμπαινε στο ποτάμι και τράβαγε βαθιά μέσα. Ξηγήθηκε και στη νίτσα. Κι ένα μεσημεράκι πήρε τον αντίοχο να πάνε να περπατήσουμε. Το πήρανε σιγά σιγά με την μπάρλα, φτάσανε πέρα. Κουράστηκε το κορόιδο το βουτυράτο, λέει ο φίλος να, ένα ήσυχο, δεν καθόμαστε να ρίξουμε καμιά μπουκιά. Καθόμαστε». Ήρθε η Νίτσα, μήτε που τον ήξερε δήθεν το φίλιο. «Φέρε ουζάκια, έχεις κανένα Να φέρω στρίδια. Έχεις. Αμέ». Ναι, μα είναι φρέσκα γιατί το στρίδι κάνει ζημιά, μαλάχι, μάπα. Καλενά, τώρα θα πάω να το βγάλω μπροστά από το μαγαζί στο δικό μου το μέρο. Δικό σου είναι εδώ, μαζί με το οικόπεδο. Πιάσε και πούσε, μην τα ανοίξει, θα τα ανοίξω εγώ που είμαι θαλασσινός και ξέρω. Βούτυξε η νίτσα στο νερό μέχρι το γόνατο, δίθεν ότι ψαρεύει, έβγαλε μια ντουζίνα, τους τα έφερε στο πιάτο. Ο φίλος άνοιξε το πρώτο με το σουγιά Κάνει έτσι σου τα μούτρα Τι είναι τούτο Τι είναι Μαργαριτάρι Πούντο Να το Με τρόπο είχε χώσει στα στρίδια όπως τ' Τα μαργαριτάρια του τα Ιαπωνέζικα ο φίλος Μα είναι Τώρα θα δούμε Από τα δώδεκα τα πέντε είχανε μέσα μαργαριτάρια Μάπες της Ιαπωνίας Ο αντίοχος τρελάθηκε «Κάτσε σκολιάρωδη», το κράτα ο φίλο. Φάγανε, τα ρίξανε, παίρνουνε τα μαργαριτάρια, πάνε σε ένα δικό του φίλου να τα κοιτάξει. «Μαργαριτάρια» είναι, έκανε ο δικός του, όχι βέβαια απ' τα καλά, αλλά μαργαριτάρια. «Πόσα πιάνουνε», «Μέχρι πεντακόσα φράγκα». «Ρίχτα», πήρανε το πεντακοσάρικο, καθίσανε για καφέ, κούναγε την κλάδα του ο φίλος. «Τι λες» Πρέπει να δούμε τι γίνεται. Τάλω το μεσημεράκι να σου τους πάλε στην είτσα. Βγάλε μας στρίδια. Ξαναβρίσκουνε 7 τον αριθμό παρακαλώ. Ο αντίοχο είχε απορίε. Καλά πώς δεν τα βλέπουνε οι άλλοι που τρώνε εδώ πέρα. Το μαργαριτάρι δεν το παίρνει εύκολα μυρωδιά. Του ξηγέ το πρέπει να το ξέρει. Μην κοιτά εγώ που κανένα στη λάκα Ο άλλο το περνάει για σκουπίδι και το πετάει. Ωραίο ήταν το μυθιστόρημα, το κατάπια του αντίοχος. Και μετά πήγανε στην κάμερα και πέσανε στην βαριά συλλογή. «Όλο το άπαν, έκανε ο φίλο. είναι να φάμε τον τόπο αυτινή χωρίς να μας πάρει άνθηση». «Ναι, αλλά πώς. Ρε εσύ, αγοράζουμε το μαγαζί. Θα το δώκι. Θα αντιγαζώσω εγώ». Έτοιμα ενδύματα ήταν η δουλειά. Πήγε δήθεν ότι κόπιασε πολύ και σκυλοίδρωσε ο φίλο. «Θέλει πολλά». «Πόσα». 280. «Μα δεν κάνει ούτε πενήντα». «Έτσι λέει, καθώς ο άνθρωπός τη από τη φυλακή που είναι, τη έδωκε τέτοιο τηλέγραφο». «Έκανε και ότι δεν το θέλει». «Να μας πιάσει κορόιδα, αλλά πάλι τα μαργαριτάρια». Κι άρχισε να του ξηγάει ότι σε αυτά τα μέρη που έχουν βρωμιές από τα καράβια και τέτοια, τα στρίδια είναι μαργαριτοφόρα να πούμε. Άσε δηλαδή αφού όξο όξο βρίσκανε τα μικρά, τι θα γεννότανε παραμέσα. Όλο το παν κύριε να μην τις ακουλιαστούνε άλλοι την υπόθεση και μας φάνε το μαργαριτοφόρο παιδίο. Ο αντίοχος τσίπησε. Να τα δόκουμε. Να λοιπόν ψούψου μου, μου με την νίτσα τη γαζόνινα της και 65 και να απογράψει για 280. Έξω από το μετρητό τώρα, ο αντίοχο είχε κάτι μετοχές της Εθνικής Τραπέζης μαζώματα του γέρου του. Πήρα πάνω του και το φόρο. Καλά την έχτισε τώρα ο φίλος. Πάνε στο συμβολεογράφο, υπογράψανε στο τίμιο, πήρε τα λεφτά της 65 η νίτσα και έβαλε τσίφρα για 280, τα είχε έτοιμα τα δικά του ο τα Μεταβιβάστηκε στον αντίοχο το μαγαζί Ρίχνει να απέξω τα αρέστα 215 ο φίλος, και του κάνει Εγώ πρέπει να πάω μέχρι την Ιταλία Να κόψω πως γίνεται η επεξεργασία Στα μαργαριτάρια Κι εγώ το κορόιδο Βάσα το μαγαζί και έφτασα Αγκαλιαστήκανε στο τελωνίο Φιληθήκανε Πήρε το ποστάλι ο φίλο, Χαίρεται τα έχει κανονίσει όλα να βρίσκεται στην ώρα του για τον Κανάδα. Σε τρεις βδομάδες Αρμένης μέσα στο ποτάμι του Σαν Λορέν να πάει να κάνει τη φτιάξη του. Ο αντίοχος, καρόποδιά και κοροϊδηλή και ξεγυρισμένο, περίμενε. Περίμενε, περίμενε, πουθενά φίλος. Ρε τι γίνει κι αυτός. Ήθε, απόειδε, έβαλε το μαγιό και βούτυξε μόνο του να Πού. Υπάρχανε στρίδια, δεν υπάρχανε. Είδε ξανά, από είδε πήγε βρήκε τη Νίτσα. Τα στρίδια, ποια στρίδια έκανε η Νίτσα. Εγώ μαγαζί σου πούλησα, δεν σου πούλησα στρίδια. Κάναμε μια συμφωνία, τόσα ζήτησα, τα πήρα, η εντάξει. Ναι, αλλά ο φίλιος, δεν ξέρω κανά φίλο. Εγώ με σένα ταραβερίστηκα και τα φτιάξαμε καλά. Σήμερα το μαγαζί το λένε «λα και να δεις που κουτσοδουλεύει. Το οποίον εκεί που θα αντάθρωγε στις αλανιάρες ο Έ, ε, τέλος πάντων έχει και ένα μαγαζάκι και βγάζει το μεροκάματο. Και όλο περιμένει τα στρίδια που θα του βγάλουν οι μαργαριτάρι να τα κονομήσει. Γιατί δεν κατάλαβε ακόμα ότι το μαργαριτάρι του Πασαμάγκα είναι το μυαλό του. Νίκου Τσιφόρου «Τα παιδιά της πιάτσας» από τις εκδόσεις Ερμής. Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου. Μουσικές δίξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικό ήχου Τάσος Μακασχέτας. γονεί tú για το τρίτο πρόγραμμα.